παρατηρήσεις. Όταν βλέπεις Και κατηγορούν τα κανάλια, τα προμοκάναλα ότι πάνε οι νεολαίε στι πλατείε και πίνουνε οτιδήποτε τάξη. Βασικά, εκείνη την ώρα δεν κυκλοφορώ, οπότε αυτά είναι που έχω δει από την ε, τηλεόραση. Το θεωρώ πολύ φυσιολογικό. Και δεν μιλάνε για τα λεωφορεία και για το, για το μετρό και για το ηλεκτρικό που συνοσθίζεται ο κόσμο. Πόσο μαλάκε είναι να μην πω δηλαδή τώρα για του ηλίδιου αυτού. Εκεί είναι ανάγκη. Ούτε. Τι να κάνουμε, το άλλο που δεν είναι απαραίτητο με τα δικά του δεδομένα, μπορούμε να το αποφύγουμε. Στο μετρό, τι να κάνει. Να αγοράζουμε ηλιαφορία να, πως, να λιωφορία, πως, θα... τα βάλουμε στον κόσμο μα. Να πω λοιπόν επειδή Ορίστε αγοράσαμε λεφορία. Για... Αγοράσαμε λεφορία, Βουδαπέστη πέστε στην στο διάλο. Τι να τα κάνει. Να το πω να το πω λοιπόν, καθαρά και εξάχαρη και εφαρσώ ότι μη μα περνάνε για μαλλιά πες, και να του πω όξο πού είναι από την παράγκα μα. Και ένα δεύτερο, πάρα πολύ σημαντικό. Σκέφτομαι και φόσμα σκέφτομαι ελπίζω και όσο όσο η σκέψη θα υπάρχει. Κατάλαβασία, ναι. <σ>... Ναι, ελπίδα έρχεται. Σύλλαζα. Ωραία Αποστόλη, ηρέμησε. Είναι το μόνο που μας έχει απομείνει, η σκέψη. Mm. Και συλλογάται καλά, όπως συλλογάται ελεύθερα. Ωραία Μια... η σκέψη, αλλά και τη σκέψη και το μυαλό έχει σημασία και πώς το χειρίζεσαι. Τι κάνεις. Απόστολη, μη μετελελένης. Είμαι μαζί με του εργαζόμενου. Είμαι μαζί με αυτού. Μαζί με του εργαζόμενου είναι προς και προς. ο Χατζηδάκη. Δεν κατάλαβα. Φροντίζουμε πριν από αυτόν και αυτόν. Που θέλει <laughs> να δουλεύουν τέσσερι μέρε. Να συμφωνεί να πηγαίνει πράγματι μέχρι 10 ώρε την εβδομάδα για τέσσερι μέρε, αλλά να κάθεσαι την Παρασκευή. Ποιο <laughs> είναι ο κύριος, Ποιο ο βέβαια. Σκέφτεται πριν από εμά για εμά. Δεν κατάλαβα. Φροντίζουμε πριν από αυτόν και αυτόν. Να το πω να πού είναι Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένοι. Πάμε να κάνουμε. Έστε βαρετοί πε. Ηρέμησε, όλα καλά. Λοιπόν, όλοι στο Facebook αναβάζουν χιλιάδε βαρουφίε για τα self-test και τα εμβόλια και τώρα που γίνεται αυτό για τα εργασιακά δεν ανοίγει η Δεν βγαίνει ούτε ένα να διαμαρτυρηθεί. Είμαστε άξιοι τη μοίρα μα. Αυτού ψηφίζουμε, αυτοί μα αξίζουν. Αυτά παθαίνουμε. Καλά να πάθουμε. Σε αγαπώ πολύ και εσένα και το θύμα. Είμαι φανετική θαυμαστριά σα. I love you, Για να τελειώνει αυτό με τα νούμερα του κυκίλια Αυτά τα 1018 εμβολιαστικά κέντρα θα μπορούσαν να εμβολιάσουν 2 εκατομμύρια 117.440 συμπολίτε μα το μήνα. Λοιπόν, οι εμβολιασμοί έχουν γίνει σε αυτά τα νούμερα που έχει πει ο κ. Διαφάνειε. Παρακαλώ, μια, μια διαφάνεια πίσω. Παρακαλώ, την επόμενη διαφάνεια. Γιατί τη σκέψου ποιοι έχουν εμβολιαστεί. Μητσοτάκι, μεγάλο νούμερο. Άγνι, μεγάλο νούμερο. Βορείδη, μεγάλο νούμερο. Έχει πολλά νούμερα. Αυτά τα μεγάλα νούμερα, αν τα προσθέσει, βγαίνουν τα μαθηματικά του του Σωστό. Δεν τα σκέφτηκε αυτά. Άρα, αυτό που λέμε κυκίλια for the win. Ναι, και οι άλλοι με τα μαθηματικά ήταν πιο καλή από σένα. Κάποια Ωραία, λοιπόν δεν τον πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώ και τα ζώα. Τώρα θα τον Τώρα... πιστέψουν και τα ζώα. Όσα ζώα δεν τον Ά, είχαν πιστέψει. πιστέψει γιατί τα περισσότερα τον πιστεύανε. Κάποια από αυτά το ψηφίζανε κιόλα, mm -hmm. τέλο πάντων. Επίση, ε, τι είναι αυτό στο facebook που γράφουν όλοι. Καλή ανοσία, δε φίλε. Ευχή είναι αυτό. Που αλεβάζουν οι με το εμβόλιο και λέω κατ' ό, καλή ανοσία. Είναι σαν κι αυτού που πεθαίνουν που λένε καλό παράδεισο. Λες και καταλαβαίνουν νεκρό την ευχή. Ή αυτό που σου λένε στην γιορτή. Να, να χαίρεσαι τη γιορτή σου, να χαίρεσαι το όνομά σου. Mm -hmm. Τι τι γάμοι δεν σου λένε καλάνε καλά Θα μπορούσα να μιλήσω με το Σίμο. Σίμο. Ναι. Σίμο. Εκείνον που επισήμω. Είσαι ο του Στράτου. <laughs> του Στράτου, ναι. <laughs> η Κατερίνα είμαι. Η φίλη του Στράτου. <laughs> Τι κάνεις Κατερίνα μου. Καλά, και εγώ, μάλλον. Τέλεια, ωραία. Λοιπόν, σε παίρνω από τη δουλειά μου. Μπράβο. Ε, γι' αυτό και ο, το σταθερό πτυχίο. Μπράβο που έχει δουλειά καταρχά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ε, νομίζω ότι πρέπει να μου δώσεις τη διεύθυνσή σου για να σου στείλω το βιβλίο που έχω δανεισμένο από το στράτο. Είναι το βιβλίο των ηρών του τρόμου, Όχι. Είναι το η φιλοσοφία του Γκουντουάρ. Βαρετό. Ναι, okay. Ναι βαρετό ήταν. Εμένα δεν μ' άρεσε. Το παράτησα. Τι να σου πω. Γι' αυτό το στέλνει πίσω. Όχι, εγώ δεν το θέλω. Θέλεις. Εγώ το θέλω, ναι. Εγώ το θέλεις, Λοιπόν, δεν σου πει πώ περιπτά το στέλνω. Θα μου το στείλει από τυχείο? Ναι. Εντάξει. Να σου πω τώρα, επειδή είμαστε στην καραντίνα πολύ καιρό, μοναξιά καταλαβαίνει, μπορεί να μου στείλει και ένα κιλοτάκι σου, Λίγο Δύσκολα. Είναι μετρημένα. Είναι μετρημένα. Δύο έχω όλα κι όλα. Το ένα, το ένα, δεν είσαι χριστιανή. Όχι, δεν γίνεται με ένα, γιατί πώ θα το πλένω. Δε, έχει. Δεν είσαι χριστιανή. Ο έχουν τα δύο όχι, κιλοτάκια όχι. δίνουν το ένα. Όχι. όχι. Κρίμα. Ωραία, άμα σου στείλω εγώ ένα κιλοτάκι καινούριο, δύο κιλοτάκια θα στείλω εγώ. Μπορείς να μου στείλεις πώς, ένα πώς δικό σου... Πώς θέλω να ότι στράτο. Ένα δικό σου used. Να στείλεις και εγώ θα στείλω δύο καινούρια. Ναι όχι, δεν θέλω να στείλω με κιλωτάκια τώρα. Μπορείς να μου δώσει τη διευθυνσή σου. Γιατί Μαρία, οι άλλοι στην εκκλησία παλιά στην αλληλεγγύη να, τι στέλνανε κιλωτάκια... Κανα... Πώς. Έλα που δεν μπορεί να λε μαλακίε. Δεν μα... μπορώ να λέω μαλακίε τώρα. Καταρχήν κρατάω το τηλέφωνο τη δουλειά. Θα ο... αρχίσουν να παίρνουν τηλέφωνα. Ωραία, για να μην λέμε μαλακίε, λοιπόν. Στείλε το κύριο να τελειώνουμε και θα στείλω εγώ αυτά τα μυστικά τη Βικτόρια. Ωραία, ωραία. Δώσουμε τη διεύθυνση, θα σου στείλω. Λέιζερ κάτω, ωραίο θα σου στείλω πράγμα. Δεν σε πιάνει ούτε σε μαγκώνει πουθενά το λάστιχο. Εντάξει. Εντάξει. Έγινε. Λοιπόν, περιμένω. Γράψε τη διεύθυνση Ιάσονο 2 πειρεά. Ναι. Αυτά. Τίποτα άλλο. Και περιμένω. Περιμένεις. Ναι. Εντάξει. Άντε. Γεια. Άντε, για. Γεια σα, όπω θέλω να ακούω. Oh. Yeah. Μην κάνει άμα ξανακάνει. Α, όταν σε πάρω τηλέφωνο να ξέρει θα σταματήσω να είμαι τρόφιμο στο χρονοκομείου. Α, μη μου κάνει τέτοιο κακό. Μην μου κάνει τέτοιο κακό, τέτοιο λαχτάρα. Να σου πω, ρε Αποστόλη, αυτό ο μένιο, αυτό το αντικείμενο, αυτό το, αυτό το άτομο να πούμε, είναι δυνατόν να σκυλοθετεί πυροβολισμού έξω από το σπίτι και να τον αφήνουν να κυκλοφορεί ελεύθερο ακόμη. Είναι δυνατόν. Όσο δεν ξέρει με τι του κρατάει, είναι όλα δυνατά. Μα αχ, είναι δυνατόν αχ, να Αχ, να, να μάθω, θέλω ποιο. Ποιο υπουργό είναι πουρνιάρη, ποιο και τον κρατάει ομένιο, ποιο τον έχει σε βίντεο, ποιον, ποιον, ποιον, αυτά να μάθω. Bántos, Τι εκβιασμό υπάρχει από πίσω, αυτό αυτό να μάθουμε. Αυτό το, δηλαδή μαθαίνουμε ένα σκασμό καλιαρτά. Για τον Τριαντάφυλλο και για τον Τζέιμς κάθε μέρα στα <those>. αρχίδια μα. <Σέντου> θα με κρίνει ο κόσμο, θα με κρίνουν όλοι οι Έλληνε και όλοι οι Κύπροι. <σοκρινά> Δώσε ένα καλό κουτσομπολιό! <Σεφθέ αυτές> ε, εσύ αποστέλλε, άστα αυτό το Εδώ σου λέω, γιατί εσεί που είδεσαι μέσα στα πράγματα δεν το κινείτε αυτό το θέμα. <σοκρινά> να τσακώσω τον Πάστο Κοριζάνο κατευθείαν που δεν μπορεί να βγουν ποιο σκηνά, σκύμανε τι τώρα εκτίμησε στο σπίτι και άλλοι να κάνουν τα χέρια σταυρωμένα. Προχθέ κάτι κάποιο, εκείνο λέει ο Μπάρμπας που σου λέει να αλλάξει δουλειά. Θα ακουστώ σαν τον Πάρπα που σου λέει να φύγεις από εκεί να, να κάνεις εκπομπή δικιά σου. Αποστολάκο. Θες <Τεστου> <Τεστου> είναι άλλο πράγμα να είσαι Πάρμπας και άλλο πράγμα να είσαι μαζί. Εσύ δεν είσαι ο <Το> Πάρμπας ευτός δε... έχω... <συντου> με τη δουλειά. Εγώ δεν είμαι Πάρμπας φίρε. Άμα γίνω αυτός 62 χρονών να το δω τι θα κάνει. Μάλιστα. <Τεσίλωση> <Okay. Τεσίλωση> Οκ. Έχω inside πληροφορία από τη φίλη μου τη Νίκη. Ξέχερα να το πω πριν. Κεραμεός. Εννοείται. Α, τι Απ' ταχύρυθμη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στη Webex μετά από 1,5 χρόνια τη διδασκαλία. Απ' ταχύρυθμη κιόλα. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται, για να φάμε το κονδύλι. Το επόμενο που θα βγάλει η πετυχημένο σεμινάριο, φημολογείται ότι θα είναι διαδίκτυο και απεξάρτηση. Τα παιδιά θα μην κάθονται τόσο συχνά στον υπολογιστή μπροστά. Μεγάλη πετυχία. Δηλαδή θα κάνει Webex χωρί να κάθονται τα παιδιά μπροστά από τον υπολογιστή. Ναι, να απεξαρτηθεί. μπορεί να είναι από μακριά. Κάνει Webex με απόσταση, πώ έχει έναν φίλο από μακριά. Όπω είχαμε παλιά. Πάλι που λέμε να πούμε. Θα μπορούσα, Έτσι θα είναι και το σχολείο. Πόσο. Σου γράφω σήμερα από τον Γκαμπίνε. Ξέρω ότι είσαι θα στο πόδω. σαλόνι μόνος σου. Θα λες τον υπολογιστή. Αλλά εγώ είσαι σας σκέφτομαι θα, προσέχω, προσέχω, τακτικά. Προσέχω, σε βλέπω, αλλά με μια απόσταση. Σε αγαπώ Έχω. με έναν τρόπο κάπως πιο εριστικό. Ειλικρινά, δικό σου Γιωργάκη. Ξέρω εγώ. Μπράβο. Θα εδώ πέρα από που είμαι, να βγαίνουμε στο Από τη Λέρο είσαι. Λέρο. Λέρο. Λέρο. Σε λέει! Λαφάνια μου πουντέρ! Πις μου! Το πέρα μας πια με του. Αυτό που θα πρέπει να, να αναλωθούμε για να εξηγήσουμε ποιον εξυπηρετούν οι νόμοι Χατζηδάκη πρέπει να είναι φαινόμενο. έτσι. χρειάζεται να το συζητήσουμε, τον εργαζόμενο. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμεί, υπερασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα. Προφανώ αυτόν που πιστεύει. Τον εργαζόμενο εφοπλιστή, γιατί και ο εφοπλιστή στην δουλειά κάνει. Εργαζόμενο είναι. Τι εξυπηρετεί, εξυπηρετεί τα συμφέροντα τη θάλασσα. Λοιπόν, εργαζόμενο είναι. Λοιπόν, τον εργαζόμενο συζητή... μεγάλο επιχειρηματία, τον εργαζόμενο εργολάβο. Εργολάβο, τι είναι, α πούμε. Α σε επειδή... είναι. Είναι ένα εργαζόμενο αναβαθμισμένο με πολλέ ευθύνε στο κεφάλι του γιατί έχει από κάτω και όλου του άλλου εργαζόμενου. Σε παρακαλώ. Πε, πε, θα με πει. Επειδή όμω εγώ και φίλου γνωρίζω όλα αυτά τα χρόνια, καπιταλόν δεξιό αυτή, που πιστεύουν ότι μπορεί να γίνουν και αυτοί εφοπλιστέ, μπορεί να γίνουν και αυτοί εργοστασιάριε, νομίζω ότι εκεί στηρίζεται όλο το πράγμα. Μου επιτρέψει όμω για όσου δεν έχουν καταλάβει, επειδή εμεί εκεί στα Σπάτα, κοντά στην Ανατολική Αντική, έχουμε το άνδρο του νόμου Χαττιδάκη και όχι μόνο εκεί. εκεί λοιπόν που έχει γίνει το μεγάλο αυτό έτσι κατάστημα, υπαίθριο κτλ. Εκεί, άμα πα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη κτλ. Ποιο, ποιο είναι το μεγάλο υπαίθριο κατάστημα, Το εκπτωτικό, ναι ναι. ναι, ναι. Εκεί είναι ε... παράδεισο νομίζω εργασιακών δικαιωμάτων. Εκεί είναι ο παράδεισο και για όσου, αν ακόμα κάποιο δεν έχει καταλάβει, από αυτού που μαζεύονται το Σάββατο την Κυριακή και φτάνουν τα παρκαρισμένα μέχρι τη Ραφίνα. Πηδιούνται, και... πηδιούνται σπιλωτέ του εκτοτικού. Κάνουν σεξ πιλωτέ. Στα πάρκινγκ. Όχι, δεν είναι σταμό. Εκεί λοιπόν, όποιο πάει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη με μισό υπάλληλο, με μόνο τον υπάλληλο του ταμείου, εξυπηρετείσαι. Το Σάββατο όμω και την Παρασκευή μπορεί να χρειαστεί και 20. Ένα κατάστημα. Και άκου τώρα τι θα γίνεται με τον νόμο Χατζηδάκη. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι δύο άτομα. Παρασκευή, Σάββατο 20. Με 200 ευρώ το άτομο και ο μεγαλό επιχειρημα μάγκα. Αλλά δεν έχουν καταλάβει ποιον εξυπηρετεί. Πρέπει να βγω και εγώ και εσύ και να το ξαναπούμε Παράδεισο φαίνεται. Είσαι, Αυτό αποσταλεί. μου φαίνεται παράδεισος. Παράδεισο είναι βέβαια. Μα, μα γιατί καλά πήρες. στο αφήγημα τώρα, ο, Δεν ήταν ο, ο, ο Χατζηδάκη, Δεν ήταν στο πλευρό των εργαζομένων πριν από εμά για μα. Σε μέρε και να δουλεύω Παρασκευή, Σάββατο. Α, Ισυχτήρι. Είναι δυνατόν, Α, Και με τα ίδια λεφτά και με κάτι παραπάνω, Ε. Εννοείται 190, 200 ευρώ το μήνα. Μπορεί και 220. Μπορεί και 220, ε, Ορίστε. Αυτό εδώ αμυντικό που σε πήρε τώρα ο αμυντικό, ο δεξιός. Το back half. <laughs> Εγώ πρέπει να πειράξω, εγώ από μικρό παιδί δεν έχω πειράξει άνθρωπο που δεν έχει πειράξει. Εγώ ήμουν πάντα ένα αμυντικό άνθρωπο, το τέλε πειράξει άνθρωπο μάλιστα. ένα back half. Τι να στο δεν το ξέρω ρε, βλάκα. Ε, δεν ασχολείσαι κιόλα. Λοιπόν. Πόσο είδες όλο την λέξη η μαύρα. Back half. Ε, δεν σε καταλαβαίνω, πρέπει να μου το κάνεις πριν. Fuck up, πώς το πες. Πισογλέντης. <laughs> <laughs> <back -yard. laughs> <laughs> Μόλις το πες πισογλέντης, γέλας πάντως. Λοιπόν, αυτό δεν. Του δίνουν συγχαρητήρια καταρχήν γιατί είναι δεξιό. Ακόμα. Βλέπει αυτό το πράγμα γύρω του, το παρακράτο, του χιότητε. Και είναι ακόμα δεξιό, συγχαρητήρια. Ε, τι να κάνει τώρα. Είναι ταγμένο. Πού να πα, Είναι εύκολο να πα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ναι. Και μα είπε ότι μην τη διχάζεται η αστυνομία. Καταρχήν ο άνθρωπο δεν έχει αντιληθεί ότι. γιατί είχε κάνει ρεπορτάζ για επίεργους αστυνομικούς που συνεργάζονται με το παρακράτος και όλη αυτή τη Δηλαδή, είναι ακόμα δεξιός. Γενικώ στη λογική του δεξιού δεν υπάρχει η λογική. Ε, μα, μα, αυτό βρει, Αποστολή. Δηλαδή, Οπότε τα... μην ψάχνετε κι εσείς, είναι λίγο Τι να πω, μπακ χάφα, Αποστολή.